Και μετά ταύτα τι είδε του πασανό στο τέλος Αν ήταν με τα κλέματα Ή πάλιν με το γέλος Και τότε Θεός να λυπηθεί Και στρέψει την οργήν του Διότι εκουμπράρισεν Ο καθίστην ψυχήν του Και κόπησαν τα κρίματα Και οι παρανομίες Και φήκασεν οι χριστιανοί Ατυχίες, ασωτίες Κιος είδε την επιστροφήν κι τον καθάρια μέτα, Θεός ο παντοδύναμος Και γνώρισε περφέτα, είπε: ας έλθει σήμερον η ελεημοσύνη Και το σπαθίν του χάροντος Να έχει σταματοσύνη Και να ανοιχθεί ο ουρανός Την ελευθερία να βρέξει και η ορισία των πολλών Από του νυν αστρέξει Και δεν ευράδεινε πολλά Ού το πράγμα Κατ' του Ιούνιου όταν ένι το κάμα, ο νοητός Αυγερινός το έφερε να ζήσω. Αυτός ο Μέγας Πρόδρομος καγό να μαρτυρήσω, γιατί το θανατικόν αυτήν αυτού ημέραν ήρχιζεν, εσταμάτιζεν με του Θεού την χέραν. Ιουνίου 24, η του Προδρόμου Φέστα, έπαυσε και ο πόλεμος, του χάρου η Κουγκέστα. Εξ Ανατολής, ανέτυλεν αυγερινόν αστέρα, και ο χειμώνας έφυγεν, κι ήλθεν η πριμαβέρα, και εδιαβήκαν τα πικρά φουρτούνια και ζάλες, κύματα ποντοπνίγματα, πνευματοσίες μεγάλες, χαράς που δεν επνίγηκεν αυτήν πικρήν την βίαν, κι έσωσε και γλίτωσε θανάτου την σκλαβίαν, κι ουδέ την εγεμάτισε του χάρου την αλμύραν. Εγώ και άλλοι μετεμέν δεν ήβραν τέτοια μοίραν, και ευχαριστούμε τον Χριστόν Και την κυράν του κόσμου Αλήθεια Εκ της θλίψης μου Εγτάλωσε το φως μου Και πες μου Τις να δίνεται χειρίες να δουλεύει δι αυτό και λέγεται χειριές Δια τη χαρά της φεύγει Και τάχα να βρεθεί κανείς Μπιστά να την δουλέψει Και την σωματικήν πυράν Να την επαραβλέψει Κρίνω κάλλιον εν άνθρωπος Όπου πολλά πομένει και καίεται αυτήν χειριάν, και μοναχός του μένει, άπλητος και ανάλυστος κακά κυβερνημένο. και στερεμένος των πολλών, και έναν και πικραμένος, και στέκει απ' έξω, και διψά, και που και που ζηλεύει και άλλην ου κασμίγεται, ουδέ πανδρίαν γυρέυει παρού και ελευθερώθηκεν από την δουλωσύνη, και πάλιν δευτερογαμνιάς γυρεύει σκλαβοσύνη. Και τέτοιο. Να'νεν άνθρωπος πενήντα ή εξήντα Δε λείπει κατά και ξάφε στο διήντα Διότι θωρεί τον ήλιον και πάνε αβασιλέψει Κι αυτός τα πίσω βιάζεται Βούλεται να τον στρέψει Τα νεωτικά σκητήματα και τα σατακτοσύνες Του κόσμου τα αγγελήματα, τι μουζοστακτοσύνες Άσχημον ενυπίστευσον ο γέρος να γυρεύει Κόσμου φροντίδε και ατυχέ πρέπει του να ξεφεύγει Δύο ζυγούς ευρίσκομαι Στου νέου το τραχύλι Γυναίκανε ο ηζυγός Άλλος αγγέλου φίλη Θέλεις γυναίκα να έπαρε Θέλεις καλογυρέψου Βλέπε τους σόρκους Τους δυο την κρίσιμη γυρέψου Λοιπόν Αν σέβγαλε ο Θεός Αυτων ζυγών τον ένα Πιάσε τον άλλον των ζυγών Και πέρνα τη μη μένα Ή δε κι εσύ Να δευτερογαμίσεις Ομνέωσες την πίστη μου, πολλά να Ο γέρος ας προσέχεται την δευτερογαμία. Δίκιον του ένε του λενού να κάτσεις μιαν γωνία και κλαίει και να δέρνηται ιστα τα τα πράξεν ιστα τα νεωτικά και στα τα καμωμένα. Να βάλει το κεφάλιν του απέσω εις μιαν τρύπαν και δύο πέτρες να παίρνε τα δυο στήθινα κτύπα μην το συμπάθιον του εις τα κρίματα τα πίκεν και τες λολιές και τες φλαριές παντά να αφήκεν. Αμή θωριστών τον λολόν και κρίμα ισάλο άλλο κρίμα, βάλει γομάρι πάνω του και στο κεφάλιν κλίμα. Τα δόντια του επέσασιν, τα μάτια του θολάνα και σπρίσασε τα γένια του κι οι του κυρτάνα. Η ηλικιά του στράβωσε και περπατεί περβάντα, πενήντα, ξύντα γεχρονών και θέλει και ένα τριάντα. Τι θέλει ο κακότυχο την δευτερογαμίαν Και πώς δεν τον εδάμασεν η γυναίκα η μία Και τι λέγω γυναίκα μια Στεφάνι έξι και πλέα Έβαλεν η βιλάνενα, η κότισα, η γραία Και όπου πέσει εις αυτό Αν ουδέ μετανιώσει Ομναίο και μάτο Αλλού το θέλει νιώσει Όμως να εναβουλεύεται Δια τέτοια αναδουλεία Αν ήρ γαρασιμβούλευτος πιπτή στη Μωρίαν. Αν έβρι τέριν, ναν πιστόν, ολίγινεν η φάλια. Μαθε κουτάλε δυνατές, παρά τες πρώτες κάλια. Ιδέλθη τίποτα φορμή, από αιτία μεγάλης, τότε να μέμψει πάραφτα της λολίστου του κεφάλις. Αν δεν κολλούν το σίδερα, να γένουν τα δύο έναν, να χάσει και τους κόπους του, κι στα έχει εξοδιασμένα. Κάλιο, να είχε ευλογηθεί, να μη είχαν βάλει κλίμα, τα κούρταλα να και πάσα άλλον κρίμα. Ιδέ και να έχουν και παιδεία και να έχουν και προγόνια, ποτέ να μη δεν να έχουν συνομόνια. Κι αν ίσω και από την πτωχία τα ρούχα τον μυρίζουν, Στι πόρτε των χριστιανών τα παιδιά τον γυρίζουν. Ανάθεμά σε λογισμέ Που μ' και μπήκα Που ήλθα και χαμήλωσα Και τι ρήμε σε πήκα Είπες και εξηγήθηκε, Και έγραψες καμπόσα Εις το πικρό θανατικόν Που σέθλιψε τα τόσα Και τώρα Την απόλυση του αρμονίου να πείσει: Και εσύ την στράταν Και άλλην θες να κτίσεις Και τότε πάλι ο λογισμός Άκου τι με αποκρίθη. Λόγον μα την αλήθειαν όπου με νοστιμήθην. Καλόν σαρμούν εινήρχησες, Και να έχεις το τελειώσει, Παρού ότι εφικέστο, Μέμψου σε θέλουν τόση. Τι το θέλες, και ήρχησες, Και πίκες και θεμέλιον, Και τώρα εξαφικέστο, Και θέλουν τόχι γέλιον. Κτίσε εις το θεμέλιον σου, Πύργους και περμαχιόνια, Να φυλαχθείς αυτό κακό, Αυτήν βροχήν και χιόνια. Να φελεθούν κι άλλοι πολλοί αυτήν την δασκαλιάν σου. Να πάρουν γνώσην από σε και από την ομιλιάν σου. Ευγάλεις κι αυτήν κόλασην πολλάς ψυχάς ανθρώπων. Κι άρχισε τώρα το λοιπόν και παρετήτειον κοπων. Είπα και αποκρίθηκα των λογισμών μου εισμίων ότι θωρώ και αγύρασα και δεν μπορώ παρδίο. και χάσα το ηγεμονικόν το είχα εις την νιώτην και τώρα γίνειν Κούτζουρας από τον λαγκαδιώτη. Αλλά και πάλιν στρέφεται ο λογισμός και αρχεύγει. Όταν οκνεύσει άνθρωπος όλο αφορμές γυρεύγει. Η Ιξεύρωμεν και μάστορας είσαι δια να τα πάντα να μετράς, να γίνει αφορμάρης. Λοιπόν, εξάφες την οκνηρίαν και πιάσε το κονδύλι. Πασάνα δώσε ερμηνιαν όσαν φαγίν στο δίλι. Το πώ να πείσει άνθρωπο να ζήσει ειρηνεμένα και την επίλυπον ζωή να διαβεί απ Λοιπόν, αποτινάχθηκα, έριψα την, την αμέλεια, μη πάρω καταδίκασιν από πάσα να τέλεια. Και κάμνο τώρα πάλι αρχήν. Λέγω σταυρεύο ήθη, και σί κυρά μου, βούθη να μην πνιγώ στα βήθη. Και αρχίζω δια των άνθρωπων, κατά πω τώρα γράφω. Το πώς αυτός να πορευθεί Πριχού να μπει στον τάφον Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα <σ> συνέλεξε και τα παρουσίασε Ο Γιώργος Κορόπουλης.